Καλή σα ημέρα κυρίε μου και κύριοι. Καλώ ήρθατε στο ράδιο Άρτα στου 101,5. Στον τοίχο ε, θα είμαστε και σήμερα. 10-12 του Σωτηρίου του 2014. Ο Γιάννης Λαζάρου θα είναι στο μικρόφωνο καμιά ωρίτσα περίπου. Yeah. Εσείς στο 2681-4060 μπορείτε να μας κάνετε τα δικά σα. Yeah, Θα χαιρετήσουμε όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι μέσω γερού Ιντερνεδίου. Καλημέρα στη Γκοζάνη, ε, ευχές τον Κώστα για περαστικά, καλημέρα στα Σέρβια, στην Πτολεμαϊδα, καλημέρα στην Άωσα, καλημέρα Βασίλη, καλημέρα στους φίλους του Νεμέα Πρέσ, στην Πελοπόννησο, στην Θεοδοσία, στη Θεσσαλονίκη, στη Σούλη τη Θεσσαλονίκη σε όλου του φίλους που είναι συνδεδεμένοι Και μέσω Ιωιρού Ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο έχουν συνδεθεί Με αυτό το ραδιόφωνο Να είναι καλά Και περιμένουμε τα mail τους Και τα τηλεφωνήματά τους Κυρίες μου και κύριοι Καλημέρα Χρήστο Καλημέρα Καλημέρα Χρήστο ο Χρήστος λοιπόν ε, μας στέλνει ένα πολύ ενθαρρυντικό mail Μάστα, μάστα ε, Δεν θα το διαβάσω Χρήστος καταλαβαίνεις τους λόγους Να σε καλά ρε Χρυστάρα. Να καλά, σε ευχαριστώ και εσύ πάρα πολύ και για τα καλά σου λόγια και για τη τι να σου πω τώρα, να σε καλά Να καλά, να καλά Να καλά Κυρίες μου και κύριοι θα διαπιστώσατε σατάν Σας το λέω αρτινά Εδώ στην Άρτα γενικά χρησιμοποιούμε Είναι αρχαϊκής προελεύσεως Χέσαμαν, Κλάσαμαν, Κατρίσαμαν ναι, Μην μου παρεξηγήσετε να μαθαίνετε και τι, κάτι παραπέρα Δεν λοιπόν, πάντων κλειδώσαμε λοιπόν είπαμε πως ξεκινήσαμε Κλειδώσαμε την υποψηφιότητα Του κυρίου Σταύρου Δήμα ε, μια πρώτη θα έλεγα ανάγνωση, θα το έλεγα έτσι. Ε, αυτής της αποφάσεις του κυρίου σαμαροβενεζέλου ε, μπορεί να το να πεις ότι ρίξαν λευκή πετσέτα έτσι σαν πρώτη ανάγνωση. όμως ε, κυρία μου κυρία μου και αγαπημένο μου Έλληνο Γαρδομπόπουλο ε, πρέπει να σκεφτείς. Και λίγο την πορεία ε, του Δήμα και ποια ήταν τα κέντρα που το 60, από το 60, τόσο 65, νομίζω 67, και πέρα τον στηρίξανε σε όλες την πορεία αυτή να φτάσει μέχρι να ε, ω δεξιούλικο πρόσωπο στην Ελλάδα να έχει κυβερνητικού στόχου. Και αυτός τέλος πάντων να είναι να συμβάλλει στην ε, μπλέρια ευτυχία ε, που υπήρχε σε αυτή τη χώρα τόσα χρόνια. Ας πούμε με, με τα πολεμικά 70 τόσα χρόνια τώρα. Κυρία μου και κυριέ μου, ο κύριος Δίμας εκ Κορινθίας λοιπόν εκφράζει την ελπίδα ότι θα ευρεθούν οι 180 για να οριστεί, να ορκιστεί και αυτός ε, να εκπροσωπήσει την δημοκρατία για να ενώσει το λαό... γιατί κι αυτός είναι εδώ για να ενώσει το λαό. όλοι αυτοί, όλα αυτά τα προσώπατα είναι για να ενώσουν το λαό. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν με μια πρώτη ανάγνωση... είναι φαίνεται για λευκή πετσέτα. Όμως ας περιμένουμε διότι θα οικούσατε και το αφεντικό σας, το Σόιμπλε... ο οποίο είπε εμεί λέει δεν εφνιδιαστήκαμε, τα ξέραμε αυτά τα πράγματα... <Σινάρα> Οπότε καταλαβαίνεις, βάζ, βάζ, βάζ, βάλε και το άλλο ερώτημα ελινάρα μου Σα, Ο κύριος Σαμαροβενιζέλο θα έκανε αυτή την κίνηση Εάν δεν είχε πάρει ε, το οκ, okay. δεν θα έλεγα την εντολή Το οκ okay των αφεντικών του, λέμε ρε παιδί μου Διότι δεν είδαμε και κανένα Ευρωπαίο να ε, ε, ξαφνιάζεται Ο Νταζεμπλούμης ας πούμε Παιδιά με συγχωρείτε που τα κάνω έτσι τα ονόματα Δεν μπορώ να τα πω στην, στην Βαρβαρική Ο Νταζεμπλούμης ε, Ο χειροτρόφος ξέρετε Λοιπόν είπε ότι εμείς το ξέραμε αυτό το πράγμα <Τοί> Και είναι ευχαριστημένος μάλιστα Όχι μόνο αυτός Και, ο, και ο, Το Ταφεντικό το Ο Σόιμπλε Είναι ευχαριστημένοι Βέβαια με το που έγινε αυτή η ιστορία Και ε, ξεκινήσαμε τα αξίματα πηγε Πήγε 12-13% κάτω, κάτω το το χρηματιστήριο χτες, σου λέει ο Μπαρμπαμίτσος, δεν μάφησε να κοιμηθώ όλη νύχτα, ήταν στο λάπι τόπι του και με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο, πέφτει το ρημάδι, πέφτει το ρημάδι, ήταν Μπαρμπαμίτσος, σου είπα, σταμάτα ε, τα χρηματιστήρια, δεν ακούς. Η μία κίνηση ήταν αυτή, η δε δεύτερη κίνηση ήταν το παιδί, το οποίο τόσο καιρό από την Αμερική μας έλεγε τα δικά του για τον οικονομολόγο Βαρουφάκη σας μιλάω, Χθε, αμόλυσε μια πυρηνική βόμβα. Θα έλεγα εναντίον του φίλου του, του Αλέξη, διότι ήταν φίλοι παλαιότερα με τον Αλέξη και είπε ότι με μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα, ε, δεν θα, μάλλον, θα κλείσει τη στρόφιγγα τη χρηματοδότηση. Αυτά λοιπόν είπε ο κύριο Βαρουφάκη. Και παιδιά, κοιτάξτε για τον κύριο Βαρουφάκη από την εποχή των λεγόμενων αγανακτισμένων. Σα έχουμε πει και ποιο είναι και από πού προέρχεται και το ρόλο του. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι. Ε, τρελαίνεστε να τεντώνεστε την κλουτιέα σας περιοχή σε σωτήρες τύπου Βαρουφάκη και άλλων ε, τέτοιων ε, σπουδαγμένων όξο όξο σπουδαγμένων έτσι που λες Λινάρα μου κυρία μου και κυρία μου μέσα όμως αυτή την γενική καταστροφολογία στε, στο ότι ο κύριος αποφάσεις του κυρίου Σαμαρό Βενιζέλου, στα σκιαξήματα από το χρηματιστήριο α, βγήκε ο Αλέξης και κυρία μου και κυριέ μου παρακαλώ κυρία μου Είναι ένα παλιγάνι Το πάει Και Αυτό μόνο Ναι, ναι, ναι Και να σου πω Και να σου πω Και να σου Να καλά Καλή σήμερα Τα πήρε στο κρανίο λέει Γιατί θυμήθηκε το Βαρουφάκη Που έγινε το 2.10 και του έλεγε αυτά που του έλεγε το 2.11 Χωρίστε παρακαλώ Έκλεισε ο τηλέφωνος παιδιά Αν θέλετε ξανατινάξτε το σύρμα Λοιπόν, τα πήρε στο κρανίο ένα φίλο Με αυτά που έλεγε ο Βαρουφάκη Ρε φίλε μου Ο Βαρουφάκη Μέχρι ένα σημείο ήταν ε, Θα λέγαμε ε, μάλιστα, Μην ξεχνάς ότι ο Βαρουφάκης ήταν σύμβουλος Του, του, του, του Γιώργου του Παβαντρέου. Δεν ξέρω το ξε... Μετά έγινε ότι έγινε δε, δε, δε, δε, δε, δε... Αλλά το πρόβλημα είναι με σένα τώρα Εσύ που έκανα αλάρχη Ρε ίδιοι είστε όλοι καναλάρχηδες Ίδιοι οι ίδιες μούρες Με πήρω άλλος χθες από την Κύπρο Και τι μου είπε να του δώσω το τηλέφωνο του Καραϊβάζογλου Του Καραγιαβρούς Γιατί έκανε λέει σπουδαίο ρεπορτάζ Να τον πάρει στο σταθμό Εμείς δεν σας κάνουμε έρα για τους σταθμούς Παρακαλώ yeah. Yeah. <laughs> Σας φωνά Σας φωνάει ε ε ξεστήτε Ξεστείτε ξεστήτε. Γεια γεια δεν είπα, φαντάσου να δεις να πούμε, με μπέρδεψε ο Μάραντος. Χθες ήθελε το τηλέφωνο του Καραγιαβρούς. Να πούμε του... Για να το... Δεν είπα, στην Κύπρο δεν είπα. καλη καλημέρα στην Κύπρο σήμερα. Στην κόμη του γιαλού καλημέρα! Λοιπόν, στην Κύπρο. Κυρίε μου και κύριοι, ναι, ο Βαρουφάκης. Άμα δεν έχεις Βαρουφάκη ρε παιδί μου, Σε ένα από τα δυο στρε. Ο Βαρουφάκης βέβαια είναι σαν τον Μπάκακα. Ξέρετε παραπέρα τι είναι ο Μπάκακακα. Γουάγαν ο Μπάκακα και πηγαίνει από εδώ και από τώρα λιμών Αλέξη, Αλέξη Όμως ο Αλέξης Τι σου έλεγα μεγάλη Στις 29 Δεκεμβρίου θα τερματιστεί η καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης και είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση. κυβέρνηση Άιντε Αλέξη Άιντε ωραία και θα βρω εγώ ελληνοπούλα αντιμένη και θα πηγαίνω μπροστά με το καλαθάκι με τα λέλουδα και θα σε ωραία θα πάρω και τους καναλαρχαίους μαζί ρε να σε ρένουμε ρε Λέλουδα ρε και ροδοπέταλα ρε Πώς έρναν τον αυτοκράτορο όταν πέρναγε. Εμείς από τη χαρά μας, όχι ότι εσύ είσαι Εσύ είσαι παιδί του λαγούνα που δεν είσαι Τέλος πάντων κυρία μου και κυριέ μου Όμως, όμως, όμως, όμως, όμως <ΣΣ1> Επειδή πρέπει ε, ε, να διατηρούμε μνήμη Ο λίγο τι ε, μεγαλύτερη του χρυσόψαρου θα προσπαθήσουμε να σας θυμίσουμε τι είπε ο Σταθάκης στο City, στο Λονδίνο, όταν είχε πάει με τον με το, το Δραγασάκη ω και άλλων αριστερών δυνάμεων. Έκανε ένα απόβαση, ναι, να καταλάβουν το, το City. Είχε λοιπόν ε, πει, σύμφωνα με την έκθεση της Bank of America, προσέξτε, «Εκλογές στις 22 Μαρτίου». Πλειοψηφικά πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ Αλλά κι αν δεν πιάσει αυτοδυναμία Θα γίνει συνασπισμός με άλλα κόμματα Με πρώτη επιλογή Το Πασόκ και το Ποτάμι Το αθυμόσαστε αυτό Ε, το αθυμόσαστε Λοιπόν, αυτά είχε πει ο, ο, Και μετά βγήκε η Μπάνκ Η Μπάνκοφ Αμέρικα Η Μέρριν Λίντς και όλες αυτές οι ενωμένες δυνάμεις Τα μονοπόλια Που πίνουν το αίμα του λαγού Όπως θα έλεγε και ο φίλος μου το κοτσούμπα Λοιπόν Και Είπανε αυτά που είπαν Οπότε κυρία μου και κυρία μου Τώρα εμείς ζώντας αυτή την πλέρια Προεκλογική κατάσταση Να δούμε ποιο θα είναι το νέο πρόσωπο Ή αν τελικά θα Επιβεβαιωθεί ο φίλος μας ο Αλέξης Είμαστε μέσα στην καλή χαρά Γιατί ρε άχρηστε Πώς θα σε πω αν ικανοποιείται Δεν βρήκε μεροκάματα αμέσως μόλις Είπε ο Σαμαράς Κύριος Σαμαροβενιζέλος ότι θα κάνει ε, Εκλογές 17 Για τον πρόεδρο Δεν άνοιξαν τα νοσοκομεία και το ασφαλιστικό Δεν πηγαίνει στο φαρμακείο και σου κάνουνε Κολοτούμπες Ή το παιδί σου Ξεβράκοντα στο σχολείο Το παιδί σου από τη ζέστη Πάντως κυρία μου και κυρία μου ε, ο Λαφαζάνης, Που είναι στην αριστερή πλατφόρμα Γέρνη αριστερά Ναι Του, του ΣΥΡΙΖΑ ε, Μας είπε ότι το χρηματιστήριο κατέρευσε Γιατί το κεφάλαιο κάνει προβοκάτσια Προβοκάτσια στην αυριανή κυβέρνηση Της αριστεράς ε, Ναι ναι ναι ναι ναι, ναι. Οδε, καλά, καλά Ζω εγώ χωρίς στρατούλη Κυρία μου και κυρία μου Αλέξη σου υπενθυμίζω ένα πράγμα Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ο, ο, ο, ο, ποιος είναι ο πρώτος στην τάξη να πούμε υπουργός. Όχι, μην τον βάλει στα οικονομικά του στρατούλη. Θέλω να τον βάλει από πάνω και από σένα ρε παιδί μου. Υπουργό υπεράνω του Πρωθυπουργού. Σε παρακαλώ βοηθάει τέτοια, να κάνεις τέτοια θέση. Υπουργό υπεράνω του Πρωθυπουργού. Πώς έχει ο άλλος παρά το Πρωθυπουργό. Εσύ θα κάνεις υπεράνω το Πρωθυπουργό και θα βάλεις τους φίλου μου του Στρατούλη. Μίλησε ο Στρατούλης, δεν θα μιλάει ο Στρατούλης. Ομοί παρέμβαση κερδοσκοπικού κεφαλαίου στο χρηματιστήριο yeah. Τρομοκράτες που φοβίζουν το λαό για την αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΔΑ Αφού τα κεφάλαια σας πολεμούν Τι δουλειά είχατε στο σύντη του Λονδίνου κύριε Στρατούλη μου yeah. Γιατί πήγατε και να μιλήσετε με τα φόντς Γιατί ρε αγάπη μου oh. Γιατί μωρό μου Αχ μωρό μου τι έχουμε να τραβέξουμε πάλι yeah. Ωρα τα φάντς είναι και κα. κα, κα, κα. Είναι έρχονται τα φάν. Ωραία δεν θα τραβήξουμε, πάλι Α, Θέλω υπουργό υπεράνω το πρωθυπουργό Θέλω το στρατούλι ρε παιδί μου έχω κόλλημα ρε Τέλος Κυρία μου και κυρία μου Μέσα σε όλα αυτά να σε ενημερώσω Ότι ο Αλέξης θα φτιάξει νέο κρατικό αερομεταφορέα Λοιπόν, θα φτιάξει αναπτυξιακή τράπεζα υπό δημόσιο έλεγχο. Θα επανεξετάσει όλες τις συμβάσεις παραχώρησης γης που έγιναν για τα τουριστικά μεγαθύρια και θα καταργήσει το μοντέλο all-inclusive, δηλαδή φαγητό, ύπνο, μπάνια κλπ από τα ξενοδοχεία μεγαθύρια που θα έρθουν στην Ελλάδα. Και ξαφνικά κλάτς του, τον σκούντιξε η Περιστέρα, να πούμε εκεί που κοιμότανε, η κυρία Μπαζιάνα δηλαδή, και ξύπνησε... Όχι και η κυρία Περιστέρη και μεθεί με την κυρία Περιστέρη και ανάξει πλευρό η κυρία Περιστέρη θα το πομπώσουν Αλέξη. Θα το πομπώσουν, θα το, το, <laughs> το, το χάσω με το παιδί. <laughs> Περιστέρα είναι η κυρία Μπαζιάνα, η, σύζυ η, η σύζυγος του Αλέξη, η, η σύντροφος με σχωρείτε. Παρακαλώ. Κοιμέρατε. <laughs> <laughs> και τι μιλάτε ξεξεγημένα. Τι <laughs> εφτή πάπαταν. Περιστέρα, η κυρία Περιστέρη Ορίστη! Επανεξέταση, ε, βέβαια, όχι, όχι, όχι Επανεξέταση, μπράβο, μ' αρέσει Ναι, μονομερίζει διαγραφή, μετά κολοτούμπα και βάζε, ναι, βαράθε με κασκλέα Βάζε, έτσι, πιάζε, πιάζε γατούμπα, επανεξέταση! των συμβάσεων παραχώρησης γης Μεγάλε πριν τρία χρόνια τέσσερα ίσως σου παρουσιάσαμε τον ε, Επιφανιούχο ε, Από τούτη εδώ την εκπομπή η μόνη προσπάθεια η οποία κάνουμε είναι να σας παρουσιάζουμε ε, όσο μπορούμε φυσικά και όσο βρίσκουμε όλους τους λαμογιστάν νόμους, τροπολογίες ε, αλητίες τις οποίες ε, περνάνε νύχτα στο στην, στο φως στο ναό τη δημοκρατίας και οι επαναστάτες αριστεροί τριξιοί και λοιπά ανακαλύπτουν ε, ανακαλύπτουνε αφού ε, ορισ... τα πράγματα είναι τετελεσμένα λέγει με νερά και τα λοιπά και τα λοιπά. το θέμα του επιφανιούχου σας το παρουσιάσαμε θεωρούμε τουλάχιστον τραγικό το ότι κανείς δεν ενδιαφέρθηκε όπως επίσης θεωρούμε τραγικό, το τραγικό τραγικό ότι κανένα μέσο δεν ε, ενδιαφέρθηκε σε όλη την Ελλάδα και δεν ισχύει για την Κύπρο γι' αυτό δεν βάζω μέσα και την Κύπρο ο επιφανιούχος όπως επίσης θεωρούμε τραγικό το ότι κανένας δεν ασχολήθηκε και με την ιστορία του G2G government to government, government yeah, λοιπόν ε, μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι εμείς από τούτη την εκπομπή τα παρουσιάζουμε ε, Εσεί ε, κρίνετε κατά το δοκούν και εκτελέστε κατά το δοκούν Πάντως ε, αυτό, αυτά του Αλέξη τώρα επειδή βαδίζει ολοταχώς προς την εξουσία ε, Σας θυμίζουμε ότι είναι μονομερής διαγραφή του χρέους και τέτοια Προσέξτε θα επανεξετάσει όλες τις συμβάσεις Θα επανεξετάσει όλες τις συμβάσεις Παραχώρησης γης που έγιναν Για τα τουριστικά μεγαδύρια Θα τις επανεξετάσει Δεν θα πει η γη αυτή είναι δική μας Είναι ελληνική Και άχιστε στο διάλορε, Διότι έχουμε μάτα ξαναειπεί Ότι ο μύθος της ε, Τουριστικής ότι είναι βαριά βιομηχανία και τέτοια είναι ε, περασμένος με μπόλικη ζάχαρη ε, πώς θα το έλεγα να πούμε αστερόσκονη στον Έλλημο Ο τουρισμός δεν είναι καμία βαριά βιομηχανία κυρία μου και κυρία μου Ο τουρισμός είναι συμπλήρωμα στα έσοδα ενός κράτους τα οποία εάν χειριστεί και αν πουλήσει κατάλληλα θα είναι πάρα πολύ καλά Βαριά βιομηχανία για ένα κράτος, για μια οικογένεια, για μια επιχείρηση είναι το κέρδος. Και κέρδος από τον τουρισμό με στιγμής δεν έχουμε, εκτός από την καταπάτηση και την καταστροφή της, ε, ε, της πατρίδας, όπου κι αν είναι αυτή σε νησί, σε βουνό και τα λιμπάν και τα λιμπάν. Λοιπόν. Βαριά βιομηχανία για μια χώρα, για ένα νοικοκυριό είναι η πρωτογενής παραγωγή άντε και η δευτερογενής. Πράγμα το οποίο το στραγγαλίσαμε στην αποκαλούμενη ακόμη Ελλάδα και μας πουλάνε φούμανα για 23 εκατομμύρια ε, τουρίστες και όλα αυτά τα πράγματα για να κάνουν τη δουλειά τους τα μεγαθύρια. Παρουσιάσαμε πριν 4-3 μήνες, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, τα στοιχεία ότι ενώ αυξήθηκαν οι τουρίστες μειώθηκαν τα έσοδα. Γι' αυτό λοιπόν πουλήστε ε, την πραγμάτια σας εκεί που είναι να την πουλήσετε. Εμείς το κορόμυλο αυτό δεν το καταπίνουμε κυρία μου και κυρία. μου. Όμως να σε ενημερώσουμε... Όμως, κυρία μου και κυριέ μου, ορίστε παρακαλώ. Μπράβο, ναι. Ναι, ναι. Ναι, 700 εκατομμύρια. Ναι, <μήνι> ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι, φίλε μου. Όπως του λες, πανηγυρίζουν οι καραγιαβρούς, οι δημοσιογράφοι δηλαδή, ότι έσπασε λέει ρεκόρτο ο Βενιζέλο, πέρασαν 58 εκατομμύρια επιβάτε και, και τι έγινε. Οι προηγούμενοι χοφκιτ, χοχκιτ, Πώς πώ διάλογοι λέγανε δεν έφυγε με 700 εκατομμύρια χρωστάκια στο κράτου, 700 εκατομμύρια FIPA, πλέρωσαν τίποτα πουθενά. Ισέπραξε τίποτα αυτό το κράτο φυσικά όχι. Τώρα που πανηγύρισε ο Σαμαρά περιφερειακά λέει τη Ελλάδο, έδωσε και τα άλλα 14 αεροδρόμια γύρω γύρω από την Ελλάδα, όπω καταλαβαίνει απλά θα αυξάνονται τα χρέη. Προ την αποκαλούμενη ακόμη Ελλάδα. Όμω, κυρία μου και κυρία μου, προσέξτε, υπάρχει ένα δόλιο σχέδιο. Υπάρχει ένα σχέδιο που δεν θα, μπο... δε θα μπορούσε να το καταλάβει ούτε ο Τζέιμ Μπόντι. Τζέιμ Μπόντογλου, πε τον όπω Σενάρια κοινή καθόδου ΣΥΡΙΖΑ ΔΙΜΑΡ στι επόμενε εκλογέ. Πάπα, Δεν θα βαρέσουν οι σιρήνες. Το σχέδιο λοιπόν κυρία μου και κυριέ μου είναι να απορροφηθεί η ρημάδα από το ΣΥΡΙΖΑ εφόσον εκλέξει 10 βουλευτές και μετά ο κύριος Κουβέλης προσέξτε ξανά να κάνει κοινοβουλευτική ομάδα <Ρι> <Ρι> Το θέμα είναι μεγάλο ότι όσο και να σε καργαλίσουν δεν μπορείς να γελάσεις <Ρι> γιατί αυτή είναι τίγκα στο λίπο σου λέω τίγκα, τίγκα, Στο λιγδωμένο άντερο Να για παράδειγμα α πούμε Ο, ο αρχηγός ε, της Ελιάς τη Δημοκρατικής Παράταξης Του Πασόκ, του Υπουργό, Ο κύριος Βενιζέλος, ο Βενιζέλος, εγώ. Ξαφνικά θυμήθηκε το λαό Εσένα αγόρι μου <laughs> Κορίτσι μου εσένα Ο λαός είναι αυτός που θα ε, Που δημοκρατικά θα διαμορφώσει τη λύση ή ο κύριος Βενιζέλος. Ο λαός Είναι ο ίδιος λαός που χρόνια Του λίγδωνε στο μυαλό Με όλα αυτά που έκανες Και σε είχε εκεί που σε είχε Και σε έχει ακόμη που σε έχει Και αντέχει ακόμη αυτά που αντέχει Και, και είναι έτοιμος να αντέξει ακόμη περισσότερα <Και> Κυρία μου και κυρία μου Παρακαλώ <Και> Αλλιώς το κουματάρχι Αυτό διότι, αυτό είναι. Μπράβο, συγχωρούμε! Μπράβο! Έτσι! Νέ, νέ, νέ, ντάσε καλά, ντάσε καλά! Ψεύδεσαι, μου λέει, εδώ ένα μέλος του κόμματος των Χαζών. Υπάρχει και τέτοιο κόμμα. Κομματάρχης είναι αυτός που παίρνει τηλέφωνο. Ψεύδεσαι, μου λέει. Ποιος, πρώτη φορά μου λέει, το σκέφτεται το λαό. Ο Βενιζέλος. Ο λαός μου λέει, το σκέφτεται καθημερινά. Ποιος τρέχει, ποιος ψεφίζει, ποιος κάνει Ο λαός ναι. Κυρία μου, κυρία μου Σου έχω ξαναπεί Ότι όλοι αυτοί οι δημοκράτες Εδώ στην Ελλάδα Μιλάμε για πολλή δημοκρατία Σου λέω μεγάλε Αλλά σήμερα σκόνταψα Έκανα σλάλο με το μηχανάκι Να περάσω ανάμεσα από τη δημοκρατία Για να έρθω ναι. ε, Όταν αναφέρονται ε, ε, ε, Κουραστικώς θα γίνω Αλλά εντάξει άκου λίγο όταν ε, αναφέρονται στο γκυμ της Βορειού Κορέας, το γκυμ-γκουμ, γκυμ λοιπον γελάνε. Ναι, λιδωρούν τον γκυμ. Η φιλινάδα σου, η Μέρκελ, η σύμμαχό σου. Ή μήπως δεν είναι. Δεν είναι. Επανεξελέγει για 8η φορά πρόεδρος των Χριστιανοδημοκρατών με 97%. Τι δημοκρατία ρε ο, ο, ο Παπαδόπουλος πόσο είχε πάρει στην Ελλάδα Χούντα 94 νομίζω Ή λάθο. λάθος Ναι μέχρι και στην Ελλάδα της χούντα, Λοιπόν η Μέρκελ Για 8η φορά πρόεδρος Εκείνο το οποίο Από παλιά που λες Κουβέντιαζα με κάποιους φίλους Προσπαθούσαμε να αναλύσουμε τον όρο Χριστιανοδημοκράτης Λοιπόν κατά το τι η Μπινελίκη έπευθε Ας πούμε δεν θα μπορούσα να σα το μεταφέρω Από το μικρόφωνο. Αλλά ε, να σας μεταφέρω ότι στο συνέδριο που έκανε το κόμμα της κυρίας Μέρκελε των χρηματο, χρηματοπιστωτικών Χριστιανοδημοκρατών, λοιπόν, στο συνέδριο η κυρία Μέρκελε τόνισε ότι η δημοσιονομική πειθαρχία της Ενωμένης ΕΕ Ευρώπης πρέπει να συνεχιστεί Πρέπει να συνεχιστεί Λοιπόν, εάν ε, προσέξτε πόσο μοιάζει αυτή η ιστορία με, την, με το Τρίτο Ράιχ βέβαια εκείνο χρησιμοποίησε όπλα και σκότωσε πολύ κόσμο αλλά τούτο χρησιμοποιεί άλλα όπλα και σκοτώνει περισσότερο κόσμο πόσο μοιάζει και χρονικά πόσο μοιάζει και χρονικά πόσο μοιάζει αυτή η κίνηση <κυρίζει> με συγχωρείτε προς τα ανατολικά της Μέρκελ, την αναταραχή σε Γαλλίες και τα λιμάνια και τα λιμάνια και την πλήρη κατοχή με αυτά τα θύματα μέχρι στιγμής ε, στην Ελλάδα. Πόσο μοιάζει με διαφορετικά όπλα και, αλλά τη δεύτερη περίπτωση περισσότερα θύματα. Διότι στην Ελλάδα δεν πρέπει να μετράμε μόνο τους ε, ανθρώπους που δεν άντεξαν αυτή την κατάσταση και αυτοκτόνησαν πρέπει να μετράμε και τους εκατοντάδες χιλιάδες οι οποίοι ζουν καθημερινά μια βαθιά κατάθλιψη η οποία είναι χειρότερη από θάνατο πάντως κυρία μου και κυριέ μου η Γερμανοί πως να τους έλεγες τώρα δεν θα τους λέγαμε ότι είναι τόσο μαλάκες να πούμε που σταματούν την κρατική ασφαλιστική κάλυψη των εξαγωγών του προς την Ελλάδα ναι, δεν θα του λέγαμε ποτέ, δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοια γλώσσα για του συμμάχου. Μετά από δύο χρόνια θεωρούν ότι δεν υπάρχει κίνδυνο να μην παίρνουν τα λεφτά του οι εξαγωγεί Γερμανοί. Και αρχίζουνε, μάλλον να δίνουνε και με πίστοση στην Ελλάδα. Ναι, πρέπει να βρούμε, αλλά, να βρούμε μια κατάσταση. Αλλά και πού να τα πουλήσουμε, δεν υπάρχει σάλιο άλλο στην Ελλάδα. Κυρία μου, κυρία μου και αγαπημένο με Μελινόπολα, φύγουμε από τους του συμμάχου του Γερμανού και α πάμε στη λατρευτή σου Τρόικα γιατί χωρί αυτή δεν μπορεί να κάνεις ενώ όλοι εμείς ασχολούμε θα με το Δήμα, με τον κύριο Σαμαροβενιζελοκουρέλη και όλη αυτή την κατάσταση ο Αλέξη μας βεβαιώνει αυτά και ο άλλος μας βεβαιώνει τα άλλα και διαφωνούν. η Τρόικα κάνει τη δουλειά της η κατώτατη σύνταξη από το, το 2015 θα είναι 200 ευρώ είδατε που όταν αναφερόταν στα 300-350 σας έλεγα μην ορκίζεστε Παρακάτω θα είναι Λοιπόν Προσέξτε Εκάς και της σύνταξη Θα είναι ακριβώς ίδια Η ίδια με το επίδομα φτώχειας Τα πάμε τα ξανά πάμε Μα τα, τα, τα, τα ξανά πάμε Όμως Εσύ που ετοιμάζεσαι να πάρεις Αυτή τη σύνταξη ή την παίρνει ήδη Είσαι ο οπαδός τους, Ο παλαμακιστής τους το στήριγμά τους, ο πυλώνας τους ρε αδερφέ. πώς να στο πω αλλιώς λοιπόν το ανώτερο που μπορεί να πάρει ένας νέος συνταξιούχος θα είναι 480 ευρώ με τουλάχιστον 20 χρόνια εργασίας αυτά τα ωραία κάνει η Τρόικα από την οποία δεν μπορούμε δεν μπορούμε να είμαστε χωρίς αυτή και εμείς θα σκιστούμε πάλι Παρακαλώ Όσο θέλεις πόρτα Όσο θέλεις Έλα, Έλα. Να είστε καλά Όπως το λες μεγάλε Στου κουφού τη βρόντα Διότι όλοι αυτοί Έχουν την εντύπωση Ότι θα παίρνουν σύνταξη Ξέρω εγώ 1500 Α, μπα, μπα, μπα. Μολυγούν αμπηρεσία Συντουφάπαξη Αυτά τελειώσανε Δεν εννοείται να το καταλάβατε Τρεχάτε λοιπόν και στις εκλογέ οι οποίες επέρχονται. Ορίστε. Oh, Μακάρι don't put a nose anybody at all strange some paradise down Γεια σου φίλε, γεια σου. Η σκέψη σου δεν είναι κακή ούτε λανθασμένη για το για τις κινήσεις της Γερμανίας, αλλά το ότι περιμένουμε αναταραχές στην Ευρώπη. Α, δηλαδή και νομίζω και ο, ο, ο πιο ε, πώς θα τον έλεγα παλαμαγιστής πιο Φανατικός παλαμακιστής των Σαμαραβενιζελοκουρέλιδων Του βλέπει αυτό Απλά ε, πιστεύει ότι θα είναι μια πιθαμή μακριά από τον κόλο του Να στο πω έτσι λαϊκά Γεγονός είναι ένα Ότι ε, υπάρχει, υπάρχουν αλλαγές Τις οποίες βιώνουμε ε, Ιστορικές αλλαγές Αλλά εμείς δεν λέμε να ξεκολλήσουμε Από το χρώμα που μας δίνει τη σύνταξη ή το μισθό κάθε μήνα κάθε δεκαπενθήμερο ξέρω πότε κάθε πότε τον δίνει λοιπόν τώρα να σου πω κάτι επειδή μου μίλησες για εμφύλιους γίνει, γι, γίνει δεν γίνει εμφύλιος μεγάλε προσωπικά σου μιλώ στα απαυτά μου διότι θα σου πω και κάτι ο εμφύλιος, ο πραγματικός εμφύλιος δεν μιλάμε για για τις Μπούρδας είναι και μια ξεκαθάριση ένα ξεκαθάρισμα μια κατάστασης δηλαδή αυτό, αυτούς τους εμφύλιους που ζεις τόσα χρόνια τώρα στην Ελλάδα που σε θανατώνουνε καθημερινά ρε παλιγάρι μου θες να πας σε μια υπηρεσία να πάρεις ένα χαρτί και σου ξεσκίζουνε τον πάτερο την ψυχή, τη ζωή, το όλα αυτό δεν είναι εμφύλιος εσύ το υπομένεις αυτά τόσα χρόνια ειδικά τον τελευταίο καιρό έχει γίνεται της το κυκλίδωμα δεν μπορείς ούτε να τους κοιτάξεις Πασκημένος, λες καις ο υποτακτικός του Κουτζαμπάσι Ρε πλάκα μας κάνεις Παρακαλώ Έλα Αυτά, όχι φίλε μου Όχι, δεν είναι παρελκόμενα Αυτά είναι τα παρελκόμενα των παρακρατικών Οι οποίοι κυβερνάνε 70 χρόνια τώρα Everybody When you came in the air went out and every shadow filled up with no. doubt. No. I don't know who you think. Here, να σε καλά, να σε καλά. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, ας μην μείνουμε τώρα σε αυτό το θέμα, να κοιτάξουμε εδώ τώρα. Να μιλήσουμε τώρα για εμφύλου. Εδώ μιλάμε αυτή τη στιγμή, να μιλήσουμε για εδώ τώρα. 200 ευρώ λοιπόν θα πάρεις Εντάξει Εντάξει. 200 ευρώ σου ετοιμάζουν Και τώρα ε, Αν είναι ομφίλιος τώρα να πάνε να βοτήξεις τον τροϊκανό mm. Να του κρεμάσεις το κεφάλι στο σύνταγμα Τι να σου πω 200 ευρώ πάντως θα πάρεις <Σμυρμα> Πρόσεξε θα πάρεις Δεν τα πήρες <Σμυρμα> Έλα παρακαλώ mm. Mm. <Σμυρμα> <Σμυρμα> <Σμυρμα> Ναι ναι ναι Ναι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. <σογα> ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, <χι> ναι. Η άμυνα δεν είναι εμφύλιος μεγάλε. Αλλά από ότι βλέπεις <σογα> πληρώνεις 700 ευρώ το μήνα αυτή τη στιγμή. Τεβε τι πληρώνεις το δίμηνο, ξέρω. Και έρχονται, ίκα, πόσα είναι, και έρχονται να σου δώσουνε 200, θα σου, σου δώσουνε. Λοιπόν, επειδή αυτοί λένε στα 200, από όταν ξεκίνησαν στα 400, 350 σου έλεγα κράτα μικρό καλάθι. Τώρα λοιπόν σου λέω ότι δεν πρόκειται να πάρεις μία. Ναι. Θυμίσου όταν θα σου λέω όταν θα... θυμίσου όταν θα σου πούξει να πάω αυτό. Παρακαλώ. Καρε πανικάρε. Πού είσαι; Έλα. Να πάρεις περιτυμάρα. I do bad things. <laughs> Ωραία Μ', άρεσε, μ άρεσε. Ωραία. I do bad things. Έτσι, Και μ' άρεσες ρε Γιώργη 200 ευρώ μου λέει θα παίρνω ένα πριτιμπρά καλσόν Πως το λένε αυτό και το σκίζω κάθε μήνα Σωστός Λοιπόν σου λέω Θυμήσου Θυμήσου ότι δεν θα σου δώσουν μία τελικά Τις κόψουν εντελώς τι συντάξει. Μία σου λέω για να φτάσουν αυτοί να πουν 200 ευρώ τώρα Λοιπόν και Τέτοια Δεν θα υπάρχει σύνταξη Θα τα εντάξουν όλα στο επίδομα Πως το λέγανε φτώχειας Επίδομα κοινωνικής φτώχειας Πως διάλογο το λένε Θα το κατεβάσουν και αυτό Πόσο το είχαν στα 250-400 ευρώ Και μετά ένα να, ξα... ένα να μιλήσουμε για εμφύλιο στην Ελλάδα Μη φοβάσαι μεγάλε Δεν πρόκειται να γίνει εμφύλιο στην Ελλάδα στην Ελλάδα δεν πρόκειται να γίνει εμφύλιος <Τολλαλή> Παρακαλώ Έκλεισε το τηλέφωνο ξαναδυνάξει το σύρμα Αν ήταν να γίνει εμφύλιος στην Ελλάδα θα έχει γίνει Διότι σε καμία φιλή του κόσμου Δεν του βιάζουν τα παιδιά και κάθεται να βλέπει το βιασμό Σε καμία σου λέω Σε καμία <Τολλαλή> Ο άριο Πάγος κυρία μου και κυριέ μου Απέριψε την ένταση του Νίκου του Ρωμανού Να παρακολουθεί μαθήματα στη σχολή του Που πέρασε Λοιπόν, πρόσεξε Ναι σου λέω ρε παιδί μου Δεν έχει δικαίωμα ο Ρωμανός τώρα να πω Γιατί ο Ρωμανός Μεγάλε να σου πω μια κουβέντα Μπορεί να εσύ τώρα ο νοικοκύρης Ναι ρε μεγάλε τώρα δεν Ιούλια Πιντακούες Να διαφωνεί Με τον Ρωμανό Αλλά τουλάχιστον ο Ρωμανός αυτό που κάνει Το κάνει για την ιδεολογία του Άρα κάνε και εσύ κάτι για την ιδεολογία σου Ποια είναι η ιδεολογία σου ρε; Της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ και όλα αυτά τα σουργέλα Αυτά κάνει ο Ρουμανός λοιπόν Για την ιδεολογία του τα κάνει λοιπόν Συμφωνείς ή δεν συμφωνείς μαζί του Λοιπόν Βασίλη έλα ρε φίλε Καλημέρα Παρακαλώ Ναι ναι Έτσι σωστά Να προσέχετε λέει καλά να στείλε να προσέχετε νοικοκυρία λέει τα παιδιά σας Γιατί πιο νοικοκυρία από τους μπαμπάδε Και τις μαμάδες του Ρουμανού δεν υπήρχαν Αλλά την είδα αλλιώ ο Ρουμανός Ο Ρουμανός την είδε διαφορετικά Γεια σου Βασίλη μου από την Άουσα να είσαι καλά Ναι έχεις δίκιο Έχει, Έχουν πιστεί λέει ότι έχουμε κοινοβουλευτισμό Με το Q, πάντα με ύψιλον Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα Ναι που λες, ε, Κυριό μου, μου Να σου πω και κάτι άλλο τώρα. Εσύ μπορεί να τρέχεις να στείνεις στην ουρά να πληρώνεις έμφια αλλά ο στουρνάρα τον ξέχασε, το Στουρνάρα που είναι μεγάλος διοικητής του PD ζητά απαλλαγή 29 κινήτων της Τράπεζας της Ελλάδας από τον έμφια σιγά Δεν με... δηλαδή τι θα κάνουμε, έχει δίκιο ο Στουρνάρας θα βγάζουμε από το καντήλι της Παναγίας και θα δίνουμε στο καντήλι του Χριστού δηλαδή σε παρακαλώ πολύ δηλαδή τι είδες πότε το κράτος να πληρώνει τίποτα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Φυσικά και να μην πληρώσουν τα ακίνητα της τράπεζας ε, Έμφια. Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή, δεν το θέλει ούτε ο Θεός Του χρήματο αυτά Ούτε ο Θεός δεν το θέλει Σε παρακαλώ πολύ μεγάλη μεγάλε άπομο Μη μας τρελαίνεις Έκρυβε μπομπά! πω πω πω πω πάδε. Ε τα θέλει θες να ακούσεις καραγιαβρούς πάλι εσύ να μπω Πω Ξεσηκώθηκε η δημοσιογραφία στην Ελλάδα Έκριβε βόμβα λέει στο ένα κουτί στο υποκατάστημα στο γαλάνδρι η μπόμπα δεν ήταν συνδεδεμένη με τον μποροπροτετή και σύμφωνα με τις αρχές την απενεργοποίησαν οι ήρωες άπαρτα βουνά άρε καραγιαβρούς που θέλετε ώρα καραγιαβρούς που θέλετε yeah. θέλετε ρε καραγιαβρούς το σηκώνει ρε ο οργανισμός σας δεν δε γίνεται διαφορετικά δηλαδή θέλετε τέτοιου τύπου ρεπορτάζ δεν αντέχετε αλλιώ δηλαδή δεν αντέχετε παρακαλώ ναι, πού cold Βεβαίως Αχα, τι λένε παιδί μου; Στα Ναι, στα Σωστά, σωστά. I'm gonna break. Ναι, σωστά, να είσαι καλά my... Έλα Ναι Ναι Όχι, όχι Όχι, ναι Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. περίμενε Περίμενε, σου λέω, περίμενε, έλα Τα λέμε, γεια ναι αυμού λες μεγάλες δεν τα κόνει, oh, oh, oh, oh, oh, Θα θέλει ρε παιδί μου ο οργανισμός σας ρε. Δεν κάνετε διαφορετικά Πάρτε ένα ρεπορτάζα. Πάρτε ένα ρεπορτάζ ρε, ρε. Hey, hey, hey, hey, hey. My, για την πομπ Την πόμπας στο Χαλάνδη ρε Πούν το ρεπορτάζ ρε Η πόμπα στο Οι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 Η αξιωματικοί δέ της αστυνομία διατείνονται ότι κάποια στιγμή η περιοχή θύμισε το ρουκετοπόλεμο που γίνεται το Πάσχα στο Βροντάδο της Χίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία των επιδρομέων από τον ουρανό είχαν καταλάβει τις ταράτσες πολυκατοικιών. Για μπήρια και άμπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα, Ε!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 Να καταλάβουν οι περιψωμένα αυτά αμφιθέατρα τη μάχη, όμω επειδή είχαν ήδη αναλάβει τον έλεγχο τη περιοχή και εννοώ στους δρόμου κάτω και η σύντροφοί του με του οποίου γινόταν οι μάχε είχαν συμπιεστεί σε ένα πολύ μικρό οικοδομικό τετράγωνο και ήταν θέμα χρόνου πια η ακαθάρση και οι συνήθειε και οι προσπαγέ, δεν έκαναν τίποτα από τα δύο φοβούμενοι μήπω πάνω στο δικό του ευνηδιασμό Υπάρχει κάποιο απλό, δυστυχημα δώσει άλλη διάσταση τροπή στα τότε και όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια τελούσα Λοιπόν που λες, μεγάλε θα σου πω ε, λέω και στο φίλο που μιλάγε, που μίλησε για εμφύλιους και τέτοια να ε, και σε ένα φίλο που με πήρε τηλέφωνο εδώ τώρα ε, την ώρα που το του Καραγιαβρούς εδώ, το ρεπορτάζ και μου είπε ότι χειροκρόταγαν το, τη διαβάτη για αυτά που είπε για το ρουβά μετά χειροκρότα και το ρουβά. Μεγάλε αν θες να δεις ποιος είναι ο ελληνικός λαός, δες μια εκπομπή του λαζόπουλου. Πρόσεξε. Δες μια εκπομπή του λαζόπουλου. Εγώ του λαζόπουλου δεν μπορώ να τον δω. Όχι τον ίδιο το λαζόπουλου, γιατί ο άνθρωπος είναι ταλέντο, είναι Είμαι καλός, γράφει καλά. Δεν μπορώ να δω το κοινό του. Δες λοιπόν αφο... το κοινό του λαζόπουλου. Αυτή είναι η Ελλάδα. Τους λέει ο λαζόπουλος, ας πούμε, από πάνω. σας ξεσκίζουν τον κόλο. Σας βάζουν φόρους. Σας κάνουν, από κάτω, <laughs> και χειροκροτάνε και γελάνε. Ρε, εκείνο, είναι απατεώνες, καταστρατηγούν το σύνταγμα. <laughs> γελάνε και χειροκροτάνε. Αυτή είναι η κατάσταση. Απαντώ εξ' όλους τους φίλους και ειδικά στον φίλο που μου μίλησε για εμφύλιο. Ο μεγάλε στην Ελλάδα δεν πρόκειται. Να κάνει εμφύλιο, εμφύλιο ποιος. Είπαμε και ξανά Με μονωμένες περιπτώσεις... Ε, μπορεί να υπάρξουν για εμφύλιο ας το ξέχνατε. Τέλος πάντων κυρία μου και κυρία μου θα σας αφιερώσω ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε να κλείσουμε. Μέρη απόψε η ζωή θα τους πάει. Θα περάσουν ξανά από τις μνήμεις τα σπίτια από θάλασσες άδειες απ' του φόβου τα δίχτυα θα περάσουν ξανά από τις μνήμεις στα σπίτια από θάλασσες αδειέ του φόβου τα δίχτυα θα σταθούν μαζί και θα δουν να περνάνε. Μέσα από ταμιε στιγμέ που ποτέ δεν γερνάνε και τα πρόσωπα που έγιναν δρόμοι και αιώνε και τα όνειρα που έσκαψαν. Μέσα στα χρόνια κρυψώνε. Όταν ήμουν παιδί, είχα βρει έναν κήπο για να με εκεί απ' τη ζωή όταν ήμουν παιδί. Όταν ήμουν παιδί, είχα κρύψει έναν ήλιο να έχει ο δρόμος μου φως, φως. κι η μου έναν θύλιο. Κι ο δρόμος μου θόμος Κι η σιωπή μου έναν φύμι Το νεαυτό του παιδί Απ' το χέρι θα πιάσει Σα για λίγο μια στιγμή θα ραγίσει Θα σπάσει θα χωρίσουν μέτρα και ο καθένα θα πάει σε έναν κόσμο μισό. Που του δύο δε Θα χωρίσουν μέτρα και ο καθένα θα πάει σε έναν κόσμο μισό. Που του δύο δε Όταν ήμουν παιδί είχα βρει έναν γήγο για να κρύβομαι εκεί απ' τη ζωή όταν λείπω όταν ήμουν παιδί είχα κρύψει έναν ήλιο να έχει μου φως <μήλος> και σιωτή μου να φίλ Άχιο δρόμος μου, μου, Με πήρε ένας φίλος στην ώρα που έπαιζε το τραγουδάκι που σας αφιέρωσα και μου είπε, μίλαγα με τα παιδιά μου ε, για την υπόθεση ρωμανού και τους έλεγα, ρε, δεν κινδυνεύεται από το ρωμανό, από τους τρουβάδες αυτής της ζωής κινδυνεύεται. Ε, συμπυκνωμένη ούλη η αλήθεια σε μια πρόταση. Σε μια πρόταση αυτού του πατέρα που μίλαγε με τα παιδιά του. Κυρία μου και κυριέ μου, τελειώσαμε για σήμερα, μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο, θα ακολουθήσουν τα γλέντια του καναλάρχου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, υπομονή να ακούτε αυτή την εκπομπή, για τις πάρα πολύ ωραίες παρατηρήσεις σας και ευχόμεθα να είσαστε απαξάπαντες πάρα πάρα πολύ καλά. Για και χαρά σας! 101,5 FM Stereo.